όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. <Στονίκη> Στο καταστατικό κείμενό του «Νίχιλ μίνωριν ουδεν «Οου δεν έλασον τη λογοτεχνία», που αρχίσαμε να διαβάζουμε την προηγούμενη φορά, ο τέλος άγρας πλαγιοκοπή την τυπική διάκριση μεταξύ μιζώνων και ελασσόνων ποιήτων. Προτείνει να αντικαταστήσουμε τον όρο «ποέτε με τον πλατύτερο και γενικότερο «ποέτε του οποίου λέει υποδιέρεση και είδος είναι οι ποέτε μινόρες». Κι έτσι κάνει το πρώτο βήμα για την ανέρεση της διάκρισης, αφού, όπως λέει, ο σολομό, η επτανήση ή ο κάλβο είναι poet formist, κατά κανένα τρόπο όμω Ελλάσονα. Για να προωθήσει την πλαγιοκόπηση τώρα, θα κάνει έναν ακόμη ελιχμό. Θα προτείνει για λίγο να χρησιμοποιήσουμε αντί των όρων μίζων και ελάσων του όρου ποιητή ερμηνευτή και ποιητή μιμητή. Όπου ο ποιητή ερμηνευτή πιάνει να μα εξηγήσει τον κόσμο που μα περιζώνει, ο μιμητή αρκείται, υποτίθεται, να τον απομιμηθεί τον κόσμο ενώ μας περιζώνει, και να τον ξαναζωντανέψει. Όμως, όπως λέει ο Άγρας, και ο μιμητής είναι στη σφαίρα του δημιουργός. Από το μεγάλο μακρόκοσμο δημιουργεί ένα δικό του μικρόκοσμο. Το πώς θα προεκτείνει αυτό το συλλογισμό και πώς θα ολοκληρώσει την πλαγιοκόπηση θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Άλλοι ερμηνευτές όσο και οι ποιητές, προχωρούν κάποτε και παραπέρα Υπάρχουν ποιητικέ στιγμές κατά τις οποίες η μίμηση του εξωτερικού κόσμου από περιγραφική που είναι και τρόποντι να έμεση από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο γίνεται αναπαραγωγική γίνεται καθαυτό αυτό από μίμηση της φυσικής γλώσσας Γίνεται μέσα στον κόσμο του λόγου Αυτούς η αγέννηση του κόσμου των αισθητών. Ίσως από εδώ και πέρα, από εδώ και κάτω, να αρχίζει πράγματι κάποιος αγώνας με τη λέξη. Να αρχίζουν αληθινά κάποιες μινοριτές. Μικρόχαρα και μικρογραφήματα θα ήθελα κι εγώ να ονομάσω αυτά τα ποιητικά σημάδια. Αλλόμως και ο κύριος Λαούρδας, ας μην κουραστεί, αναζητώντας τα μαζί μου πίσω... Πολύ πίσω Σε περιοχές όπου του είναι και πιο γνώριμες παρά σε μένα. Στα αρχαιότατα μνημεία του ελληνικού λόγου Στον ποιητικό πατριάρχη Τον Όμηρο Αν η ομοιρική παρομοίωση είναι αναπαραστατική μίμηση του κόσμου, τι άλλο όμω είναι η παρήχισή του παρά μίμηση αναπαραγωγική, παρά αγώνα με τη λέξη, παρά η πρώτη μινωριτέ. «Ως δότε κύμα, αιγιαλό μεγάλο βρέμετε, σμαραγίδεται πόντος». Και αυτή η άλλοι. Ως δότε τα οι φάδες διώς εκποτέοντε, σε θρηγενναίο βορέαο Ακόμη κι αυτή Ίτε είτε έθνεα μελισσάων αδυνάων ΕΗ νέων ερχομενάων Αλλά δεν βλέπω στον Όμηρο Πάρα το διδάσκαλο του Δάντη «ΕΚΟΜΕΙ ΓΡΟΥΒΑΝ ΚΑΝΤΑΝ ΤΟ δηλαδή και όπω οι γερανοί πηγαίνουν τραγουδώντα το σκοπό τους. Είναι βέβαια το ίδιο ποιητικό γούστο που κυλά σαν το κύμα χρόνια και χρόνια αργότερα. Και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις υπάρχει η ονοματοποιημένη μικρογραφία φυσικής ακουστικής εποπτείας. Το κυριότερο κλειδί βρίσκεται στα δύο πρώτα στους συνδυασμού του ρο, με φωνήεντα και με σύμφωνα, τέτοια ώστε να παράγεται η εν λόγω απομίμηση του φυσικού πατάγου. Στο ένα μεγάλων θραβωμένων κυμάτων, «Ως δότε κύμα αγίαλο μεγάλο βρέμεται, σμαραγίδεται πόντος». Στο άλλο, της διαπεραστικής ρηπής του ανέμου, που φέρνει και διώγνει τα χιόνια. «Ως δότε τα αρφιέν οι φάδες διώς εκποτέοντε, η βορέαο». Στο τρίτο, μιμητικός φθόγκος είναι το νη, με τα κατάλληλα φωνήεντα, έτσι ώστε να παραχθεί η ψευδέστηση της ποικίλη βοής των μελισσών. «Οι είτε έθνεα μελισσάων αδυνάων εινέων ερχομενάων». Και στις τέσσερις περιπτώσεις υπάρχει οχι πια η γλώσσα η διανοητική οχι η περιγραφική η περιγραφική που δημιουργεί την αίσθηση διαμεσού της νοήσεως και της φαντασίας αλιγνήσιε όσο γίνεται φυσική γλώσσα Η παρήχηση διαφέρει από την ονοματοποίηση πρώτα κατά την έκταση και έπειτα κατά τη φύση. Η ονοματοποίηση είναι μια λέξη. Η παρήχηση είναι μια φράση. Η ονοματοποίηση είναι άμεση ανταπόκριση του αντικειμένου και της ιδιότητάς του. Βρέμεται, σμαραγεί. Η παρήχηση είναι έμεση. Η «μέλισσα» δεν είναι λέξη ονοματοποιημένη. Είναι όμως παρήχηση των «μελισσάων» με τον ή και με τη χασμοδία που κάνουν τα δύο ασυνέρετα φωνήεντα. Το ίδιο και το «αδυνάων» και το «ερχομενάων». Είναι λοιπόν τα τυπικά, τα κατεπάγγελμα γνωρίσματα των σημερινών ποέτμινερ, η ονοματοποίηση και η παρήχηση. Ίσως αλλά αποτελούν αρχικά φαινόμενα εποχών καθαρά φυσιολογικών, των μεγάλων εποχών του φυσικού λόγου, όταν ο λόγος δεν είχε ψευτίσει από το χαρτί, όταν η λέξη δεν είχε πτωχεύσει από τη χάρτινη κυκλοφορία, μα περιείχε το ειδικό της βάρος, το βάρος ενός μικρού φυσικού φαινομένου, όταν μέσα στο κύμα όγκωνε ακόμη το κείο, και όταν μέσα στον Αιγία Λό, Ορμούσε το αίσο, σαν τα φυτά που τα γεύεσαι μαζί με την ίδια του τη ρίζα, μόλι από τα σπλάγνα τη γη. Βροντί, βοή, βελάζω, σιρίζω, τριχμό, γδούπο, χάο, μαλακό, μαλθακό, χθαμαλό. Τα σφωνά των φυσιογνωστικών του των λέξεων γράφει σε ένα του άρθρο ad hoc ο καθηγητής κύριος Στεφανίδης, «Θα η δυνάμεθα να αναγάγομεν εις αρχικούς τυνασφθόγκους, αναλόγους προς τα πρωτόζωα τη φυσιογραφία. κυρίως μιμήματα φωνή, εκείνου ομιμείται και ονομάζει ομιμούμενο τη φωνή», όπως λέει στον κρατήλαιο πλάτων. σεισμών και τριχμών και κτύπων και ψιθύρων, φαινομένων ω επιτοπλής των ακουστικών, ο οποία και ο Πλάτων αναφέρει μηνύματα «δια του ρο του κρούιν και του θράβιν και του θρίπτιν, δια του σίγμα του σίεσθε και του φυσάν, δια του λάμβδα, των λύων και των λιπαρών κλπ». Υπάρχει όμως και άλλος αγώνας με τη λέξη. Αυτός ανταποκρίνεται σε άλλο είδος μιμήσεως που δεν είναι ούτε περιγραφική, ούτε φυσική, ούτε συμβολική, ούτε και άμεση και που θα μπορούσαμε να την πούμε εγκεφαλική. Κατά αυτόν, η ποιητική ενέργεια δεν αποβλέπει παρά στον τελικό δέκτη των εντυπώσεων και των συγκινήσεων, στον εγκέφαλο και κατευθείαν στον εγκέφαλο. Έξαφνα το περιβάλλον, το θέαμα μιας τρικημίας, ύστερα από την όραση και την ακοή και την όσφρηση, καταλήγει στον εγκέφαλο και σε μια τελική κατάσταση χ. Με ποιο μέσον του λόγου ο ποιητή ή μπορεί να αναπαραγάγει οργανικά στον εγκέφαλο την ίδια κατάσταση χ. Μήπως από μια ανάποψη με το ασύνθετο στη σύνταξη, ακούοντας θρίνους και κοπετούς γύρω από ένα φέρετρο, έχει σε τελευταία ανάλυση την εγκεφαλική κατάσταση ψ. Ποιο στοιχείο του μέτρου θα μου ξαναδώσει την ίδια τελική κατάσταση απευθείας. Η τριπλή ομοιοκαταληξία είναι ίσως κατάλληλη για τούτο. Ο τροχαίος σε στίχο σύνθετο, δηλαδή με το μη στη μέση, και αυτός επίσης. Ίσως άλλος προσωπικός του στιχουργού και πολύ συχνά ασυνείδητο, όπως ασυνείδητα είναι σχεδόν όλα τα φαινόμενα του μεγαλού νόμου της μιμήσεως. Έτσι, μέσα στους περίφημους τρεις πρώτου στίχου της τρίτης δαντικής ραψοδία στην κόλαση. Και ο Σαντοπριάν εκεί ακούει το κάρφωμα του φερέτρου των καθολικών. Και με τα λεπάλληλα αλφα που ο Στέφαν Γεώργε παρατάσει σε ένα του ποίημα, δίνει την αίσθηση του γυμνού και κούφιου του ηχερού και παγερού χώρου Μέσα στην πασίγνωστη του φιλοσοφία της σύνθεσης, ο Έδγαρα Πόε αναλύοντας με ποια μέθοδο εσύνθεσε το κοράκι απαιτεί καθαρά τον φθόγορό για δηλωτικό του πάθους της απελπισίας. Ο ρεμπό κάνει το τελευταίο πίδημα σε χώρο εντελώς υποκειμενικό εντελώς θα έλεγε κανείς, τηλεπαθητικό όταν αισθάνεται, και εννοεί να αισθανθούμε και εμείς μαζί του, τα φωνήεντα χρωματισμένα καθένα με το δικό του χρώμα. Είναι φανερό πως όλα αυτά τα τελευταία ποιητικά μέσα ή μπορούν και πρέπει να συσσωματωθούν σε κατηγορία ξεχωριστή από την προηγουμένη. Πρόκειται τώρα για παρηχήσεις όχι πια αισθητές και φυσικές, αλλά νοητές και σχεδόν μεταφυσικές. Είναι και αυτές μινωριταί, και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο παρά οι άλλες. Δεν ανέφερα άλλωστε παρά τις πιο τυπικές, τις πιο κλασικές, ανάμεσα από πλήθος ανώνυμες, δυσκολοξεχώριστε αστάθμητες. Ανάμεσα από τις άπειρες εκείνες που θίγουν τα μικροσκοπικά κέντρα του εγκεφάλου, τα σημεία όπου το παν μετασχηματίζεται σε ανθρώπινη συνείδηση. Κι όμως, ο Όμηρος, δεν φαίνεται ανίδεως ούτε από αυτές. Το υγρό του λάμδα «Εν σπέες γλαφυρή γλαφυροί θέλγοι, ποσιν είναι» Ο φθόγκος, με τον οποίο αποδίδεται η ερωτιώσα φιλαρέσκεια, Δεν ανταποκρίνεται βέβαια σε φαινόμενον άμεσο και φυσικό, Όπως εκείνο του βόμβου ή του πατάγου. Είναι κάποια μικρή διαφορά, Μα είναι πάντα κάτι άλλο. Ιδού λοιπόν, από ποιο βάθος μπορεί να ξεκινά ένα παρηχητικό σύμφωνο για να ανέβει ως τη μορφική επιφάνεια του ποίηματος και είδου πόσοι μπορούν να ανακαλυφθούν συνεκτικοί του δεσμοί που το καταξιώνουν ας πούμε ανάμεσα στις πρώτες έννοιες του κόσμου τούτου. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η αφανής η άγραφη φιλοσοφία των ποέτ Μινέρ. η απόκριφη θα έλεγα καλύτερα η υποχθόνια, θα έλεγε ο ΠΟΕ, το φιλοσοφικό στο στοχασμών, που ο ποιητής δεν του σχηματίζει όταν γράφει, αλλά πρωτού γράψει, όχι το κάθε του πείμα, παρά το πρώτο, παρά όλο το έργο του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.